Θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα Είναι το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΒ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ Πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα Έχουμε στρατηγική όχι αστεία Ζητάμε να συγκρουστεί η Μέρκελ με τη Λαγκάρτα Αλλιώς το πρόγραμμα δεν βγαίνει Δεν είμαστε τυχεία Έχουμε επεξεργαστεί τους άξονες Τις παραμέτρους, τα παρασκήνια τα Όχι, δεν θέλουν να συγκρουστούν. Ε, Τα, βρήκανε, χτες. Ε, Τα βρήκανε. βρήκανε τι έχουν χωρίσει. Και μένει ο Αλέξης με την επεξεργασμένη στρατηγική και την ελπίδα ότι είναι κάτι διαφορετικό το Δουνουτού από τη Μέρκελ, την Ευρώπη που βασικά είναι ίδιο αλλά έχουν διαφορέ και ανταγωνισμού. Λογικό, λογικότατο, αλλά. Αυτά που του ενώνουν είναι πιο πολλά από αυτά που του χωρίζουν. Και εμεί εδώ ελπίζουμε στι όποιε διχόνοιέ του, στου όποιου τσακωμού του. Να είμαστε η κόλλα ενωτική που είμαστε. Η Ελλάδα του ενώνει. Ότι κάτι μα συνθλίβει από πάνω, από κάτω, από το πλάι από εδώ. δυνάμει. Δεν είμαστε κόλλα όμω εμεί. Τι είμαστε, Αυτό που συνθλίβεται. Αυτό που συνθλίβεται. Ναι, κρέα, βάλε ό,τι θέλετε. Πάντω με έναν τρόπο του φέρνουμε κοντά. Το καλό είναι. Για το καλό τη Ευρώπη, α πούμε, α αντέχουμε. Θλύμα, πάση θυσία δεν έχουμε αποφασίσει ω λαό κάποια στιγμή. Πάθηση. Ε? Πάθηση. Πάθηση. <laughs> Θεία. Όλο μαζί. Ε, έτσι κι αλλιώ το καλό είναι ότι τα βρήκανε. Ναι. Και έχουμε ομόνια στα υψηλά κλιμάκια τη Ευρώπη, τη Ευρωζώνη, του πλανήτη, Λαγκάρτ με τη Μέρκελ. Τακτοποιήθηκαν. Η μία έχει να βγει στο Οδουνουτού, η άλλη έχει να βγει στη Γερμανία και έχει προβλήματα. Οπότε όλα παραπετάνε και τα χρέη τα δικά μα πάνε όλα, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Και, και αυτό είναι, είναι και ότι έχουμε να περιμένουμε και κάτι επίση. Του θεσμού. Να δηλαδή, τι να μην περιμένει. Τώρα <laughs> έχουμε κάτι να περιμένουμε. Θα μπορούσαν να έρθουν και καθαρά Δευτέρα πάνω του φιλοπάπου να μολύνουν. Να ναι, ναι, ναι, μια τερμοσαλάτα, κάτι. Αυτό είναι ωραίο. Ο, ο Δήμο δεν, δεν κάνει γεύματα, παλιά έκανε, δεν ξέρω αν κάνει ακόμα. Ε, κάνει και τώρα. Κάνει <laughs> <laughs> και τώρα. Ποια βέλκουλέσκου. Να μολύνουν και τον εαυτό Πόσο αέτο. Χίλτον πια. Πόσο Χίλτον αντέξει ένα άνθρωπο. Και τι θα πά στο Χίλτον μια αληφή από ταραμά Με χαζωμάρε, με ένα παξιμάδι. Μούστα ραμά. ραμά. το λέμε. Το Παρσελονίκη, το ξέρετε. Μούστα Πώ το λέτε σπίτι σα. Υφιέστο έστω. Μια αληφή είναι η Βολταρέν. Οταρα... Είναι Μούστα ραμά. Που μου έχει μάθει και αληφή. Έχω παρεδώσει με τη Βόρεια Ελλάδα τελευταία γι' αυτό. Ναι, να προσέξει τι τρώ και τι χρησιμοποιεί. Που... Πατέ, πατέ. Πατέ, τα ραμά. Και αυτό θα μπορούσα Και πατέ, τα ραμά, καμία αντίρρηση. Γιατί λοιπόν η Λαγκάρτ. Να ξαναγυρίσουμε. Ναι, ναι, πάμε στην Κριστίν. Πήγε και τα βρήκε με τη Μέρκελ, ενώ εδώ η στρατηγική μας και η ανάλυση μας η βαθιστόχαρτη ανάλυση των επιτελών του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε τώρα για Think Tank, όχι αστεία. Γιατί η Lagarde Αναγκάστηκε να τα βρει με τη Μέρκελ και να συμφωνήσουν. Μήπω τα βρήκε δια τη σύγκρουση και κέρδισε. Όχι, όχι. όχι δεν συγκρούστηκαν καθόλου. Και δέχτηκε μια, μια πια τον έχει ένα μεγάλο και σλιβό. Όχι Όχι, α. όχι, όχι. Δεν έγινε έτσι. Όσο. Δεν έγινε έτσι. Τι, μην, το λέ, το ξέρεις, η Λαγκάρτ. Το γιατί, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Yeah. Η Λαγκάρτ αναγκάστηκε να πάει με τη Μέρκελ και να τα βρει τελικά. Γιατί δεν άντεχε την επιτυχία του προγράμματο μα. σω αυτή η στάση να βγαίνει από την ανάγκη να αποδείξουν. Ότι δεν μπορεί δύο προγράμματα που οι ίδιοι εμπνεύστηκαν, σχεδίασαν και συμμετείχαν στην υλοποίησή τους να έχουν αποτύχει παταγοντός, ενώ το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο δεν αποτελεί δική τους έμπνευση αλλά αποτέλεσμα μια σκληρής μάχης και στο οποίο δεν συμμετέχουν, το μόνο από τα τρία που δεν συμμετέχουν προς ώρας, να δείχνει ότι πετυχαίνει. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Κατάλαβε. Είδε η Λαγκάρτ τι του αναγκάσαμε να κάνουν. Αναγκάσαμε τη Λαγκάρτ να σκύψει και να πάει στη Μέρκελ ενώ τη ακωνόντουσαν να τα βρούνε. Δεν θέλω να βλέπει επιφανειακά. Έχει άλλο μήνυμα το ηχητικό που ακούσαμε. Ποιο μήνυμα. Ποιο είναι πίσω από όλα αυτά. Ποιο είναι πίσω από όλα αυτά. Ποιο. Ποιο λέγεται. Προ ώρα. Α, όχι. Περνάει κρυφά μηνύματα ο Αλέξη. Με τη λέξη προ ώρα. Προ Άρα. Άρα... Α, μην κάνεις πολλές ερωτήσει. <laughs> Μα δεν απαντάς με βοηθάς. Μα πού να ξέρω τι βλάκια θα πεις. <laughs> Άρα τι. Δεν έχει. <laughs> Άρα είναι ο <laughs> Σόρας πίσω απ' όλα. Άρα Μάλιστα, έρχεται. Ναι, ναι, Άρα, ναι. Ναι, ναι. Άρα, Άρα. Ναι. να ορκιστούμε στο Δία και στον όρκο του Σόρα και Τον να φάμε Απολόμιο, την Πετριά Μαμών. Γιατί Απολόμιο. να φάμε πέτρα, να φάμε μάρμαρο. Και στο Ηρόδιο. Και στο ειρόδιο. Στον Κούτσι πάνω δεν δίνουμε. Πώ ανοίξατε το Ιρόδι. Το... Αλλά ανοιχτό είναι, δεν κλείνει. Ναι, για να πάνε 200 καμένοι εκεί πυροβολημένοι. Πώ ήταν. Για πυροβολημένου ανοίγουν οι χώροι. Για Κούτσι δεν ανοίγει Για, για του πυροβολημένου είναι όλα ανοιχτά και. Α είναι να ορκιστούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν πάει το Δουνουτού. Την αναγκάσαμε τη Λαγκάρτ να συμφωνήσει με τη Μέρκελ uh -huh. ει βάρο μα. Επειδή δεν αντέχει την επιτυχία μα. Γιατί στο τρίτο πρόγραμμα δεν έχουν καλομπή του Δουνουτού. Σπάσαν τα μούτρα του, κάναν αυτή την κολοτούμπα. Να λοιπόν που χορεύουν στου δικού μα τα Στα τα δικά μα. Και του έχουμε και κρυοζέψει. Του έχουμε κάνει μάλε μα, βράση Όχι Στο πρόγραμμα του έχουμε φύγει, έλα φύγει, έλα. Συνέχεια. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Μέρα παραμέρα. Μέρα δηλαδή... παραμέρα. Αν εμφανιζόταν και του ακαλότου που είναι χαμένου τρει μέρε, θα το έλεγε αυτό. Αλλά έχει εξαφανιστεί κι αυτό. Καλά, μπορεί να, έχει, να πάει να δει τίποτα προκληματικά. Καλά, καλά ναι, το επέσχευε ο Λαϊκισμό. ναι. ναι. Και. Απλά λέω ότι θα κάνω εγώ ερωτήσει τώρα. Και ξέρει τι, το μεγάλο σπάσιμο μούτρων του Δουνουτού είναι τώρα με τα αντίμετρα. Όπω είπε και ο Μπαλαούρα, 100 σου βάζω φόρο, 100 θα σου βγάζω. Ναι. Γιατί χρησιμοποιούν τον αριθμό 1 και όχι το 3 δεν καταλαβαίνω. 1 ευρώ, 100. Γιατί 3 ευρώ. Τρία θέλει, τρία σου παίρνω, τρία θα βάζω. Αυτό θα ήταν και 400. Αλλά του ξέρει, είναι πιο ποιητέ. Ναι, ναι, Λειτουργούν σωστό. με αυτή τη αριστερή πλέξη αριστερούς, του αριστερού. Ότι έχουμε μπλέξει με του αριστερού αυτού του τύπου έχουμε είναι η αλήθεια. Ευτυχώ όμω υπάρχει και η άλλη πλευρά, πέρα από την αριστερά, το κέντρο δηλαδή. Το κέντρο. Ά, υπάρχει, υπάρχει ένα θέμα. Όχι, πριν πάμε, ο θα, πιο θα πιο πάμε πιο μέσω κέντρο. Λέμε κέντρο καταχύν. Ο Κυριάκο είναι κέντρο. Το Βασίλειο Λεβέντι λέμε κέντρο. Α, ο Κυριάκο δεν είναι. είναι. Δεν θέλει να φλερτάρει προ τα εκεί λίγο. Άσε τι είναι ο Κυριάκο. Να. να μείνουμε λίγο στο Λεβέτη που είναι πιο σημαντική να, εντάξει, πριν, μονάδα και παράγοντα του τόπου εδώ στα πολιτικά. Μονάδα εντατική Και αυτό. Όχι Υπάρχει ένα θέμα με την προνομοθέτηση μέτρων. Αν είναι συνταγματικό αυτό τώρα που θα φέρει. Που δεχτήκαν, αλλά μα λένε ότι δεν δεχτήκανε. Θα βλέπει προ... ότι πάμε σιγά-σιγά στο κουκου έτσι. Τι Έχουν εννοείς. αρχίσει δύσκολε λέξει. Ναι, αυτό Σιγά-σιγά προνομοθετήσαμε. Προνομοθετήσαμε. Τα προνομοθετήσαμε. Κάπου άξιο κάπου είπε είναι... είναι... η Τσίπρα. Αντίμετρα. Θα σου πω. Όσο πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική ασκούν, τόσο πιο το λεξιλόγιο του θα είναι πιο όσο γίνεται πιο αριστερό, κομμουνιστικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Για κανένα κράτημα, για ξεκάρφο. Με όχι, τα πιστεύουν. Ε, υπάρχει μια συζήτηση για τα προνομοθετημένα μέτρα δηλαδή θα πάρουν κάποια μέτρα τώρα και μετά το από δύο, δύο, δύο, τρία χρόνια ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. υπάρχει επίσης μια άλλη συζήτηση αν αυτό είναι συνταγματικό λέει ο Τζανακόπουλο είναι ο είναι δεν λέει, είναι το πρώτο είναι αυτό ακριβώς <laughs> είπε και ο Λεβέντης εσείς τι πιστεύετε πρέπει να νομοθετήσουμε εκ των προτέρων εφόσον μας το ζητάνει δανειστές ή όχι για να τα ξεκαθαρίσουμε εγώ πιστεύω ότι στον τόπο αυτό δεν έχει μείνει κάτι συνταγματικό. Να. Δηλαδή όλα έχουν ξυλωθεί Οπότε Οπότε άλλο ένα Αφού είναι πατσαβούρι το σύνταγμα Τώρα σιγά Σιγά τι έγινε Και... ωραία, ωραία αντίληψη ε. αυτή για το σύνταγμα ε. Γιατί το σύνταγμα είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους Από εκεί πηγάζουν τα πάντα, ελευθερίε, κανονισμοί για τη χώρα για να μην γίνουμε ζούγκλα κλτ. Κάποιοι είναι και λέξει του συντάγματο. Μη μου το θυμήσει αυτό. Εκεί, θα δακρύσω... το έχεις Εγώ το ξεχνάω Ξεχνά, όταν λέξει Τσίπρα στην πρώτη του μουλία στην ο... Βουλή Πότε... που είχε κατακρίσει με την ανούσια φράση <laughs> Είμαστε οι λέξει του συντάγματο. Δεν πέρα πιο ανούσια στιγμή να τα κρίσει κανεί. Καλά και γεύει Βασίλιστα να, στέ... Βασίλ τη να Όχι, παιδάκια... είναι την αναδακρή στο στόχο. Το Βασίλη ήταν και ο Τα παιδάκια θα μέναν χωρί πεδικό σταθμό. Εκεί τα κρίση. Αλλά είμαστε κάθε λέξη από το αστικό σύνταγμα. Και να δακρίζει ο αριστερός πιο κουφή στιγμή, πιο πιο Ανόητη κατάσταση δεν υπήρχε. Ναι, εκείνη την περίοδο όχι. Να συγκινηθεί για τι ιστορίε και του αγώνε του λαού μα, να συγκινηθεί για την πατρίδα, όλα να τα δεχτούμε. Μπορεί να και στην Κεσσαριανή να συγκινηθεί. Όχι, δεν μα είπε για την Κεσσαριανή. Όχι, αλλά μπορεί και δεν το είδαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκινηθεί στην Κεσσαριανή. Εκεί πάει μόνο για να μισοδομίσει. Εκεί είναι business. Εκεί είναι business, είναι δουλειά και οπότε δεν συγκινεί εκεί. Ο Βασίλη Λεβέντ λοιπόν έτσι κι αλλιώ αφού είναι κουρελού. Και ένα τελευταίο του Λεβέντη, γιατί πάντα μιλάει, συνεχώ μιλάει με του ξένου. Είχατε πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι έχετε επαφή με ξένου πρέσβει. Φαντάζομαι να εξακολουθείτε να του έχετε. Να τις έχετε επαφές. τι έχετε αυτέ τι επαφέ. Τι σα μεταφέρουν σε σχέση με το τι με ελληνικέτε και σε σχέση και με το τι έγινε ακριβώ στο. Οι ξένοι με γύρω μου. ρωτούν γιατί δεν μπαίνω στην κυβέρνηση ή αν θα στηρίξω αύριο το Μπιτσουτάκι. Αυτό, όταν μιλεί ελάχι με τον Αμερικανό πρέσβη, ναι. η πρώτη ερώτηση που σου θέτει, τον Τσίφρα γιατί δεν τον πόθησε. Αυτό ο, ο Αμερικανό πρέσβη έχει δύο αγωνίε. Γιατί δεν βοηθά τον Τζίπρα, ένα. αλλά και αύριο γιατί δεν στηρίζει το μισοδάκι Αυτά τα δύο. Μια φαγούρα που έχει ο Αμερικανό πρέσβη. Τι λένε με το Λεβέντι ξένοι αυτά. Σιγά-σιγά Σε ποια το... γλώσσα λένε. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Και αν μιλάει, αν και, μιλάει και λέει αυτά, εκτιμώ περισσότερο του ξένου. χιούμορ. Βρήκαν ένα γραφικό εντελώ όμω, Το λέει ο Αμερικανός Πρέσβη, του λέει συνέχεια Mike αυτό το την ιδέα, δεν το έχει. Αυτά του τάγια επί Ομπάμα. Τώρα που έχει αλλάξει η γραμμή επί Τραμπ πάλι τα ίδια του λέει ο Αμερικανός Πρέσβη είναι διαφορετικά. Ποιος ξέρει. πρέπει το... να ανατεθεί από τους δημοσιογράφους. τώρα να μιλάνε με τον, λέμε, Λέβαια, τον Λέβαια. Direct, οι Μποάμε το Levante, θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Είναι διασκεδαστικό, είπα. Και θα λένε: Έχουμε στην Ελλάδα και έναν που μιλάμε και περνάμε ωραία. Γιατί με τον Άδων δεν περνά ωραία, αν εξαιρέσει τη φωνή, βγάλει τη φωνή. Τι θα μείνει, Σωστά. Θα μείνει η ελιά και το βότσαλο, όπω το λέγει ο ελίτη. Το καράβι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια όπω κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα. 2-11-200-8-200, μην πολλοί παίρνετε γιατί θα ταλαιπωρήσετε τα κορίτσια έξω. είναι δύσκολη Αλλά είναι μήνυματα στο Twitter που σα βλέπουμε. Δεύτερον, με SMS γράψετε, γράψτε real, no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19.650 ή ηλεκτρονικά, στο mail δηλαδή, στο dpapakirialfm.gr, ο Μάριος Καγής Ρυθμίσης τον ήχο, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ώστε θέλεις να κινείσαι. Ώστε θέλεις να ανέβεις. Ωστε θέλεις να μην ταλαιπωρεί. στε, στε Flex. Η σειρά στε ο Flex τη Health συμβάλλει στην προστασία των αρθρώσεων. στε κλασικό, plus με υλουλουρονικό και σε κρέμα. σειρά στε της Flex τη και κινηθείτε ελεύθερα. από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Εκτάκτο αυτό το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου με την Κυριακάτικη Κόντρα Τα κοράκια μύρισαν πτώματα. Τα ξένα φαντς, ορισμένα από τα οποία ανήκουν σε Έλληνες ολιγάρχες που δεν φαίνονται, έχουν βγει στην αγορά και ψάχνουν. Με στόχο να κερδίσουν γρήγορα και να φύγουν, βολιδοσκοπούν ακίνητα, τοχευμένες εταιρείε και φιλέτα στον κλάδο της μεταποίησης. Τα κοράκια τριγυρίζουν πάνω από το στόχο. Κίνδυνος οι Έλληνες να χάσουν τις περιουσίες τους. Εκτάκτος το Σάββατο με την Κυριακάτικη Κοντρανιούς. προφυτάκι! Όσε κάρτε θα μοιράσει το κοράκι, oh! Κάρτε που δεν βγαίνουν συχνά, γρήγορα ξεχνιούνται. Τώρα, μάλιστα. Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη, αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή. Savebed.gr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 Να τη παίρνει δύο-δύο, να μοιράζει το γραφείο, να σου την γέρνα η να είναι η σου λατρία, να την ψάχνεις στον τουλάπι, να σε κάνει τόσο χάπη, απ' με ιόν σοκολάτα, να τα χείλη γεμάτα. Σοκοφρέτα, φιλαντσία κλασική. Σοκοφρέτα, η μοναδική, μοναδική, μοναδική, μοναδική, μοναδική, Τώρα και νέα σοκοφρέτα, χωρί γλουτέμι. Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Έλληνο εδώ τη Πέμπτη, όπω κάθε Πέμπτη. Είμαστε μαζί και έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Βγήκε από την Πάτρα πριν λίγη ώρα. Ε, έχουμε αναφερθεί πολλέ φορέ για το δικαστήριο που είχε ο Δήμαρχο τη Πάτρα, ο Κώστας Πελετήδη. Αθώο λοιπόν, πριν λίγη ώρα, ήταν από αναβολή την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον Δήμαρχο, να μα πει τι ακριβώ συνέβη, πώ το και όλο αυτό το περιστατικό. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώ τι έγινε για πείτε μας λίγο να μάθουμε γιατί είναι και φρέσκια είδηση. Έριξε τώρα το δικαστήριο. Υπάρχει αθωτική απόφαση ναι. και ο εκτού του τελείωσε αυτό το στάδιο και η επιθυμία της χρυσή αυγή να δικάσει για να με, μάλιστα σε βαθμό που να είναι για κακούργημα θα μα πάνε. Απεδείχθη ότι δεν, με τη στήριξη του πατραϊκού λαού, με τις αποφάσεις που έχει η πόλη και συνταφτίστηκε και το δικαστήριο, ε, ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε και να αναδεικνύουμε το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και είναι το δηλητήριο που εκπέμπει αυτό το μόρφωμα, το γεγονός ότι σε δρά με την αζιστική ιδεολογία της, και ναι. η οποία υλοποιείται με τάγματα εφόδου και έχει αυτές τις συνέπειες τις οποίες έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με εγκλήματα, με επιθέσεις και με πα βία παντού. Να σας ρωτήσω, ε, η μήνυση ήταν από την Χρυσή Αυγή επειδή δεν είχατε παραχωρήσει χώρου στην προεκλογική περίοδο ε, για να βάλουν αφήσει, να κάνουν την προβολή των, σε εισαγωγικά ιδεών τους. Ναι. Καλά το, το θυμάμαι. <ΣΣ2> σωστό, σωστό. Ναι. Και η κατηγορία ήταν παράβαση καθήκοντο. Η κατηγορία τυπική. ήταν παράβαση καθήκοντο. Mm -hmm. Την μήνυμα την είχε κάνει ένα πρώην βουλευτής της Χρυσή Αυγή, ο Αρβανίτης Ο Αρβανίτης αλλά συνολικά η Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι. Διότι αυτό είναι. επειδή έγινε από το κόμμα τους στο οποίο εκπροσωπούσε στην Πάτρα ο πρώην βουλευτή του. Mm -hmm. Με εντολή δηλαδή τη έγινε η. Ε, ναι, δική. βέβαια. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, για να τα έχουμε μια συνολική εικόνα με αυτά τα τυπικά, αλλά έχουν μια αξία, ε, ήταν ο δικηγόρος, υπήρχαν και άλλοι χρησαυγίτες, επιχειρηματολόγησαν ε, για τις απόψεις τους. Επιχειρηματολόγησε ο πρώην βουλευτή τους, ο, ο είναι ναι. δικηγόρος, και δεν είχαν ε, κάτι άλλοι, παραπάνω άλλους που να τους συνδράμουν. Ε, το σκεπτικό της, του δικαστηρίου ποιο ήταν, ε, ανακοινώθηκε? Ότι δεν έχει ευθύνη ο δήμαρχος. Mm -hmm. συνολ, έτσι το, το σκεπτικό Ναι Προφανώς τα... Κάναμε μια αναφορά και στο Αυτά τα θέματα δεν κρίνονται σε ένα δικαστήριο Είναι κοινωνικά δικαστήριο Και πολιτικά είναι, βαριά είναι θέματα Είναι πολιτικό θέμα ναι. και αυτό αναδείχθηκε και στο δικαστήριο Διότι και η, η, η προσπάθεια που κάνανε Απέναντί μας Πολιτική ενέργεια ήταν Δεν είναι ότι προσδοκούσαν ε, ε, Στο δικαστήριο απλούστατα θέλανε να το εκμεταλλευθούν πολιτικά Και η και πολιτική... σας... Με πολιτικά χαρακτηριστικά ναι. ήταν η και όλη η διαδικασία σε αυτή την κατάσταση κινήθηκε. Η δική σα απόφαση να μην δίνετε βήμα προβολή αυτών των ιδεών, των φασιστικών ιδεών, είναι πολιτική επίση πράξη. Βεβαίω είναι πολιτική πράξη και δεν ευνοούμε και την δράση του συνολικά. Αυτό το οποίο επομένω εμεί κάνουμε είναι ότι ζητούμε από τι υπηρεσίε μα να μην του παρέχεται εκείνη η διευκόλυνση, αλλά αυτό. Έχει να κάνει με μια έννοια ότι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε στην πόλη και το οποίο συμμετέχουν όλοι μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε το πυρήνα των ζητημάτων. Και ο πυρήνα του ζητήματο είναι ότι έχουμε ένα μόφωμα το οποίο έχει το μανδύα κόμματο, το οποίο βγάζει ε, όλο το δηλητήριο, τον το ρατσιστικό. Στην πόλη μας είχαμε αίμα μόνο για Έλληνες, τα παιδιά των μεταναστών να μην πηγαίνουν στα παιδικούς σταθμούς. Η πρότασή τους στην παιδεία να μην, τα παιδιά το μεταναστών να μην πηγαίνουν στα σχολεία τα πρωινά μαζί με τα Ελληνόπουλα. Εφανίζονται ότι είναι αντικαπιταλιστές ενώ... Και αυτό το οποίο ονειρεύονται είναι κυριαρχία του κεφαλαίου. Αλλά χωρί να υπάρχουν ούτε συνδικαλιστέ ούτε κομμουνιστές που να αντιδρούν, και το κεφάλαιο να δρά χωρί κανένα εμπόδιο. Και να, ό, ό,τι γινόταν εκεί στη Γερμανία, την ναζιστική, με την Group, στη Siemens και όλου αυτού που αναπτυσσόντουσαν τότε και ψεύτικα εμφανίζονται ότι δήθεν έχουν ω βάση αντικαπιταλιστική. Το άλλο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι αυτοί έχουν ως πρότυπα και ω συνδάλματα τον Τερτιλή και τον Πατακό το, και το έχουν στα Το Χίτλερ, στάει, το Χίτλερ, τη σβάστηκα. Ε, ε, το, ε, ό, όλο τον φασισμό μέσα τους αλλά και όλη την πράξη, διότι δεν είναι μόνο θεωρία είναι ότι αυτό το οποίο ζητάς, δηλαδή παράδειγμα το βάλαμε και στην, στην πολιτική ζωή Ότι όταν λε, α πούμε, ότι είναι αθάνθρωπο ο Ντελτιλή, πούμε, τη στιγμή εκείνη που ε, ε, είστε εναντίον αυτών που αγωνιζόντουσαν ενάντια στη δικτατορία, είναι αυτοί οι οποίοι ρίχνανε με τα τάγκ και σκοτώνανε του φοιτητέ, και αυτοί εμφανίζονται σήμερα στην πολιτική σκηνή. Θα πρέπει να του αποδεχθεί και να του δίνει και χώρο. Εμεί δεν θα ερχόμαστε μετά με δίκες που θα του καταδικάζουν, ή όπω έγινε με την δίκη τη Νευρεβέργη, ή. μετά την Χούτα για να πούμε ότι να αρθήκαν μέτρα, είναι πολιτικό ζήτημα και παίρνουμε τα μέτρα μας από τώρα και λέμε ότι το δηλητήριο αυτό θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να καταλάβουμε το χαρακτήρα που έχει, θα πρέπει να πείσουμε το λαό μας, ο οποίος είναι απογοητευμένος από την πολιτική που εφαρμόζεται, να μην πέφτει η θύμα σε αυτήν την προπαγάνδα, γιατί υπάρχουν άπειρα τμήματα του λαού μας, τα οποία νομίζουν ότι ο λόγος των οποίων του εκφράζουν ότι θα τους βοηθήσει. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πολλοί δημαρχοί, συνάδελφοί σας, και άλλοι φορείς ε, οι οποίοι επικαλούνται μια και καλά νομιμότητα της ίσως αποστάσης και προβάλλουν ή έρτουν ένα παράδειγμα, αρκετοί δήμαρχοι που δεν κάνουν αυτό που κάνατε εσείς ένα άλλο παράδειγμα και προβάλλουν ή δίνουν διευκόλυνση ε, στην Χρυσή Αυγή. Σε όλους αυτούς, εσείς από σήμερα και τυπικά, αλλά και ουσιαστικά δίνεται ένα παράδειγμα, δίνεται και μια απάντηση. Το ζήτημα δεν είναι ποινικό. Εμείς λέμε ότι πολιτικά θα στηθούμε απέναντι. Πολλές φορές όταν απέναντι σε... και σε νόμους. Οι νόμοι όμως δεν αποδίδουν πάντοτε το δίκαιο. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εμποδίζουν... Να δράσει υπέρ του λαού σου και θα πρέπει να το σταθμίσει. Αν είναι ο δήμαρχο, ο οποίο εκλέγεται και να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα υλοποιεί νόμου, δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογέ. Βρίσκει ένα μάνατζερ, το οποίο του βάζει, το λε: Εφάρμοσε του νόμου. Έτσι κιλά διατάραχτα η πολιτική ζωή, να αυτοί που κυριαρχούν να συνεχίζουν να κυριαρχούν, η αδικία να υπάρχει, η εκμετάλλευση να υπάρχει. Εμεί ερχόμαστε και λέμε ότι όχι, ο δήμαρχο και το, οι δημοτικέ αρχέ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι να πάνε να κάθονται σε κάποιε καρέκλε, είναι να υπηρετούν το λαό, να υπερασπίζονται τα συμφέροντά του, να βγαίνουν να αντιμέτωποι απέναντι σε αυτού που ασκούν ε, την εξουσία την οικονομική και αδικούν του πάντε και δημιουργούν ανεργία, δημιουργούν φτώχεια. Και αυτό ε, βάζουμε στη ζωή. Αυτό πολλέ φορέ μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο και με αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και του νόμου, αλλά αυτό είναι μια επιλογή. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να λε ότι επειδή το λέω νόμο, τότε εγώ θα, θα σιωπώ. μη μιλάς, μην κουνιέσαι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό ναι. έχει και τη συνέπεια όσο και τελικές φορέ και η αντίρρηση που φέρνεις. Όντως, ε, όντως. Λοιπόν... Ε, βλέπω ότι στην Πάτρα γιατί μαθαίνουμε διάφορα εμείς εδώ οι Αθηναίοι σε πολλά επίπεδα διαπρέπεται όχι μόνο στα του Δήμου αλλά και στα πολιτικά και στα πολύ ευαίσθητα πολιτικά ακόμη και με αποδείξεις δικαστηρίων που ξαναλέμε δεν είναι και τόσο σημαντικές αρκετές φορές αλλά μερικές έχουν μια ιδιαίτερη αξία πάντα τέτοια Πάντα δυναμικά. Νομίζω έχετε και, και το καρναβάλι, Ε, αύριο μεθαύριο. Έχουμε και το καρναβάλι. Είναι η κορύφωση και μπορεί οι Μαθαίνω, μαθαίνω ωραίε καταστάσει. Σα περιμένουμε. Ε, δύσκολο για εμά, είμαστε πολύ άσχολοι, αλλά α έρθουν όλοι οι άλλοι. Α έρθουν να, όλοι οι άλλοι καλά, και να είναι πάντα καλά. Και καρναβαλικά και αντιρατιστικά. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριτούμε, ευχαριτούμε. πολύ. Ε, καλή δύναμη, καλή δύναμη ο Δήμαρχο τη Πάτρε. Γεια σα, ο Κώστας Πελετήδη. Πρέσκια είδηση πριν λίγο το δικαστήριο, αποφάσισε την αθόση του αυτό το τυπικό θέμα, αλλά έχει μια ουσία και αυτό. Έξτρα τιμητικό. Μια τέτοια απόφαση τιμητική για τέτοια αποφάσισα. Για το συγκεκριμένο θέμα όποια απόφαση. Εγώ τώρα. έχω στο μυαλό μου γι' αυτό επειδή έχει γίνει, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό και η απαντήσει επίσημη είναι ότι το κρατικό κανάλι είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και πρέπει να προβάλλουμε και κάνει κάτι ζάποιη πρωί-πρωί και βλέπει εκεί αυτά που βλέπει. Έχει. Ναι, ναι, τέτοια, ναι και... κάτι εκδηλώσει στι θερμοκύρε. Αν έχει άποψη και όλα πρέπει γίνονται, να έχει άποψη. Αλλά απόφαση είναι όλα. Μια απόφαση. Όχι, Άμα, είναι, είναι, είναι, είναι τι πιστεύει. Όλα αυτά περί δημοκρατίας και ίσων αποστάσεων είναι μια ωραία, ένα ωραίο ξεκάρφο για να προβάλλει αυτό που θα σε δολοφονήσει. Έχει μια σημασία πώ θα ρυθμίζει όλα αυτά. Και εδώ ο Δήμαρχο Πάτρα τη θέληση την έχει, το καταλαβαίνει ο καθένα, το πήγε και παραπέρα. Με όποιο κόστο μπορεί να έχει. Πάμε στι άλλε διαφημίσει. Εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Θεωρείται ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτων να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσμα και όχι με μισόλογα. Αυτό μου αρέσει πολύ το αλλάξει τίποτα αυτή η διαπίστωση γιατί δείχνει και το βάθος των αναλύσεων και την ποιότητα των μυαλών που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορεί και τα μισόλογο ο αλλάξει. Ο δεν είναι, πέδει, είναι δικό του. Προφανώς ένα επιτελείο. Ακόμη το λέω ότι είναι άλλο Σόιμπλε, άλλο η Μέρκελ και άλλο η Λαγκαρδ. Ξανά Είναι άλλο, εννοείται. Αλλά οι ανταγωνισμοί τους είναι τέτοιοι που θα ενωθούν και ενώνονται στα κρύβη. Είναι κοινό, κοινό παρονομαστεί όπως και να, είχε, και να... είναι και είναι και για χάρη της Ελλάδας δεν θα διαλυθεί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τόσο κόπο κάνουν 25-30 χρόνια τώρα μετά την πτώση του τίχους να τα κάνουν όλα ίδια. Θα πάνε να αφήσουν μια χώρα 10 εκατομμυρίων να χορεύει στα ταούλια τη. Και πόσο αναχωρέσει έναν ταούλι. Ανθρώπινο ο πελετήδη, εδώ το βλέπω και σε κάτι μηνύματα. Πάντα έχει αυτό το, το ωραίο που εκφράζει πολύ ουσιαστικά θέματα με έναν πολύ απλό και ανθρώπινο λόγο που τόσο αναγκαίο είναι στι μέρε μα. Λέει ένας εδώ. Και όπου τον συναντάμε, μένουμε λίγο. Λέει ένα εδώ, 10 λεπτά ακούμε για του Ναζί. Τελικά είστε να του πάρει το 30%. Επειδή ναι. θέλει αυτό να πάρει το 30%. Θέλει να 30 ναι, γι' αυτό το κάνουμε, για να πάρει το 30%. Ναι, αυτό, αν κατάλαβε αυτό και αν νιώθει αυτό, αυτό ακριβώ. Και αν ακούγοντας το ξεβρά του πηγαίνουν στο 30 Τότε ναι. Προφανώς ναι Τι να πεις τώρα εντάξει Προφανώς είναι, ένας τύπος προφανώς είναι καλύτερα να μην ακούς Να μην μαθαίνει όπως όλα αυτά τα χρόνια Και να πάνε ξαφνικά και να σε ένα 10%. Και, και προφανώς αυτός ο ακροατής εδώ είναι αυτός ο τύπος Που δεν ενοχλείται όταν βλέπει να χαιρετάνε Ναζιστικά το σύμβολο που έκαψε την Ελλάδα Πριν κάποιε δεκαετίε, που σκότωσε κόσμο πριν κάποιε δεκαετίε, δεν κάνει ένα απολύτω πρόβλημα. Εδώ η Ελλάδα είναι ένα τόπο στα χωριά και στην εθνική, αριστερά και δεξιά, μέχρι να πάει στη Θεσσαλονίκη, έχει τόπου μαρτυρίου, ολομνημία. Εξαιτία του, του, του αγγιλοτού σταυρού, που τον έχουν στα μπράτσα του βουλευτέ, και που ντρέπονται ω κότε να πούνε ότι ναι, πιστεύουμε σε αυτό. Αυτό είναι το. Να πιστεύει ότι θέλει ο καθένα, κατά ή δεν ξέρω εγώ. Αλλά να ντρέπεσαι να πει ότι σε αυτό και να μην τολμά και αυτό να το λανσάρουν ω μαγιά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πηγαίνετε για το καρναβάλι στην Πάτρα. Όλα μαζί. Έχει και έναν καλό δήμαρχο εκεί που δίνει ένα στίγμα και για του άλλου δημάρχου που δεν τολμάνε και είναι όλοι κάτω από την περίφημη νομιμότητα. Ε, την έχουν ω Ευαγγέλιο την νομιμότητα, η οποία νομιμότητα έχει φτιαχτεί για να μην υπάρχει τίποτα παραπάνω και να μην υπάρχει κόκο και ίχνο δεύτερη σκέψη για ό,τι συμβαίνει γύρω μα. Καλό ένα μήνυμα για το θέμα. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό γιατί το Βερολίνο. Μέτρο Παθέ θα το έλεγα, ένα τεράστιο μπράβο στου πατρινού που στάθηκαν στο πλευρό του Δήμαρχου Πάτρα. Ούτε στην Πάτρα ούτε πουθενά, τσακίστε του φασίστε σε κάθε γειτονιά. Έτσι, να τελειώνουμε. Το γνωστό σύνθημα, ναι. <laughs> το γνωστό σύνθημα. Αυτά τα κάνει η κοινωνία, δεν τα κάνουν τα δικαστήρια προφανώ. Η κοινωνία έχει περάσει διάφορε φάσει και οι κοινωνίε έχουν διδαχθεί. Είναι ένα ωραίο ερώτημα, θα φανεί και αυτή τη χρονιά με όλε αυτέ τι εκλογέ που γίνονται στην Ευρώπη και αυτέ τι τάσει που ξαναέχουν δημιουργηθεί όχι μόνο του. δημιουργούνται λόγω οικονομικών σε ένα οικονομικό κοινωνικό υπόβαθρο αυτές οι τάσεις προς τη Μαυρίλα προς το μίσος και προς το φόβο και σκεφτόμαστε αυτά τα παιδάκια ε, για το ωραίο καστρο επειδή ήθελα και προχτές και το ξεχάσαμε που πήγανε και άλλοι αυτοί εκεί ούγκανοι εκεί πάνω για να μην μπουν τα εννιά προς τα που μπαίνουν με τη λήξη του ωραρίου του κανονικού σχολείου να πάνε να κάνουν μάθημα Και σκεφτόμουν... Που έχουν φύγει τα δικά του τα παιδάκια, τα καθαρά, τα άσπρα, τα Και σκεφτόμουν πώ θα τα πληρώσουν Αυτά τα παιδάκια σκεφτόμαστε. Αν βέβαια τον μου και τα θρανία που μπορεί να κουμπίσει το θαρανία και να πληρώσει το θαρανία, γιατί έχουν σε αυτά, Έχει έρθει το AIDS από αυτά. Περισσότερο από τα προσφυγόπουλα, σκεφτόμουν τα ελληνάκια. Ναι. Τα προσφυγόπουλα, εγώ δεν τα λυπάμαι και δεν τα φοβάμαι. Έχουν περάσει αυτά που έχουν περάσει, ό,τι έχουν δει ω βίωμα ή στην πατρίδα του και εδώ. Περνάνε τώρα, βλέπουν κάτι Ούγγανο να στέκονται εμπόδιο. Βέβαια, όχι σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και πολύ καλέ στιγμέ και πάρα πολλέ που τα υποδέχονται με τραγούδια και δεν ξέρω εγώ τι. Τα προσφυγόπουλα, εν πάση περιπτώσει, δεν τα φοβάμαι, δεν τα λυπάμαι. Αυτά που λυπάμαι είναι τα ελληνάκια. Που μέσα στα σπίτια αυτών των Ούγγανων. που έχουν αυτού του γονεί. Έχουν αυτού του γονεί και πάντα θα είναι αυτά τα παιδιά δεύτερα. Δεν πρόκειται τέτοια παιδιά από τέτοιε οικογένειε να γίνουν ποτέ πρώτα. Γιατί μισούνε και φοβούνται. Άνθρωπο που μισεί και φοβάται δεν φτάνει ποτέ να γίνει πρώτο. Σε τίποτα. Μια ζωή αυτοί οι γονείς τα έχουν καταδικάσει να είναι δεύτερα τα παιδιά τους. Το κάνουν υποτίθεται για το καλό τους, τα δικά τους ένστικτα βγάζουνε ως ούγκανοι και πάντα αυτά τα παιδιά, τα ελληνάκια τέτοιων οικογενειών θα είναι δυστυχισμένα μια ζωή και θα ψάχνουν τα γιατί και τα διότι στον απέναντι. Ποτέ στον εαυτό τους. Τα έχουν καταδικάσει. Αν υπήρχε εισαγγελέα ανηλίκων αυτού τους γονεί έπρεπε να πάει να μαζέψει. Εν πάση περιπτώσει, μην τα βάλουμε τα άλλα, θα βάλουμε τη λιτότητα. Πάμε και στην παραγωγή που λέει Λιτότητα. Το έχω από προχτέ, δεν έπαιξα, είχαμε ε, ένα τεχνικό π. θέμα. Και να επειδή. Να ακούσουμε και να θυμόμαστε και τη λιτότητα που και πού τώρα που χάνετε. Ναι, τώρα που χάνετε, γι' αυτό ως φόρο τιμή στη ε. λιτότητα, γιατί όπω αν έχετε ακούσει από προχτέ, τελείωσε η λιτότητα, βάλαμε τέλο τη λιτότητα. Τώρα και κάτι γερμανικέ εφημερίδε ανακυκλώνουν τη Κιμέρ και έβαλε τέλο στη λιτότητα. Λοιπόν, επειδή τη χάνουμε τη λιτότητα, θυμηθούμε τι έχουμε περάσει τα τελευταία 10 χρόνια. <Ριλίου> Που αρπάνε το φα από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάνε θυσίε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Η χορτάτι μίλαν στου φυνασμένου. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Γιατί επιλέξαμε την εγκαθίδρυση της διαρκούς λιτότητας αλλά και του νέου φιλελευθερισμού Αυτή που τη χώρα σέρνουν στην άφησό. Ευτυχώ που έχουμε τεθεί υποέλεγχο έλεγχο. Ευτυχώ που υπάρχει Τρόικα να το πω απλά. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Λέ Πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Είμαστε διατημένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνας ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Οι Έλληνε δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Έλληνε πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Αφή που όλα τα δοσήματα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε Ευρώπη. Που τα το μόνο πράγμα χειρότερο από την εσκηματαλέβεται ο καπιταλισμός.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 Αλλά ξέρετε κάτι, δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο κανείς να είναι και με τον Αστυφύλακα και με τον Χωροφύλακα. Δεν γίνεται κανεί να είναι και με τι κινητοποίησει και με το Δουνουτού. Ή με τι κινητοποίησει θα είναι ή με το Δουνουτού. Όχι, όχι, ο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει τον Τσίπρα. Όχι, Η ΣΥΡΙΖΑ είναι και όχι. με τι κινητοποίησει και με το Δουνουτού. Ε, εντάξει. Όχι ε, εντάξει. τόσο με τι κινητοποίησει θα έλεγα. Καλά, δεν πολλοί πάνε. Ναι. Αλλά άμα γίνει. Ε. Δεν πολύ γίνονται κιόλα οι αλήθειε. Δεν, αλήθεια, δεν πολύ γίνονται κιόλα, ναι. Αλλά όπω και να έχει, μπορεί. Μα γιατί ε... να γίνουν τέλειωσε η λιτότητα. Ε, έχουμε στριμώξει την Ευρώπη. Για το Γιατί να γίνονται, καταρχήν, θέλουμε έχουμε κάτι ανάπτυξη. άλλο. Πέρα από αυτό, θέλουμε κάτι άλλο. Προφανώ για να μην διαμαρτύρεται κάποιο. Άρα τι θα τώρα για να τρέχουμε για να κλείνουν οι δρόμοι. Δηλαδή. Όχι. Όχι. Όχι. όχι. Να πούμε να ξανακούμε στι αγορέ να μην με έρθει η ανάπτυξη. Και... Όχι, η ανάπτυξη έρχεται ανεξαρτήτω τη τεχνολογία. Η κίνηση δεν έρχεται, γιατί ο μαγαζάτρο βλέπει αυτοκίνητα κίνητα στο δρόμο. Δεν έρχεται από τη χαμοστέρνα, αγάπη μου, η ανάπτυξη. Δεν έρχεται από δρόμο. Έρχεται αλλιώ. Α, όχι. Από την κίνηση θα έρθει ο επενδυτή και δεν ξέρω ότι κάνουν διαδηλώσει. Η επένδυση Δεν ξέρετε ναι. εσείς, δεν έρχεται με δρόμο η επένδυση Ξέρεις αλλά δεν λες όμως κι εσύ Μα με δεν έχει έρθει καμία επένδυση τα τελευταία 20 χρόνια Για να σου πω πώ έρχεται Ο μόνος σου άγχος είναι να λες χρυσαυγή Τον κάθε ακροατή που μας θέλει μια κριτική Όχι δεν λέω, δεν έχω τέτοιο άγχο. Οι εδώ. πιο πολλοί ακροατές είναι χαζοχαρούμενο Χα... σιριζέοι Αυτή η κατηγορία αυτό, μου αρέσει αυτό. πάρα πολύ Αυτό, είναι οι περισσότεροι Όχι. Α. Είναι όμως ωραίοι αυτοί. Χαζοχαρούμενοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Εντάξει. Ε. Που τα βρίσκουν όλα ωραία και τα πιστεύουν όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Ότι θα βάλει φόρο 100 ευρώ και την άλλη βδομάδα θα βγάλει φόρο 100 ευρώ. Ε, πώς λέγεται αυτό που πιστεύει αυτό. Αυτό πώ προκύπτει ότι είναι έτσι περισσότεροι που μα ακούνε. Δηλαδή, είπα, εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν τέτοιοι αρκετοί. Ναι, έχω και, και βλέπει τι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, τι καλά. Ε, δεν είναι είπα, το Δεν είναι πολύ. Σου είπα ότι είναι Αλλά όπου πάω, όλοι βρίζουν. Λέει ένα εδώ, τώρα ακροατή που έστειλε. Ρε παιδιά, 48 ώρε μετά το τέλο τη λιτότητα και δεν έχω κάνει ακόμη σε σευτέ. Μήπω δεν έχετε ενημερώσει σωστά τον κόσμο. Είναι και αυτό, μπορεί. Είναι και αυτό. Μπορεί και Θα έρθει, περίμενε. Ά, Πορέ, δεν... Ά, είναι και από την... Α, πάει άρα μετά, με την έλευση τη Τρόικα. Μήπω δεν έχει δεν φέρει τα νησιάτικα ο φίλο. Ναι, δεν ξέρω πως... τι κάνει. Ναι. Α το λύσει. Δηλαδή έφτιαξε ο καιρό. Δίνει κάτι βροχέ μετά αύριο, αλλά βασικά είναι ώρα παίρνουν επέδηλο. Ποτέ δεν δίνει βροχέ. Το Παίρνουμε, είναι τώρα ψωνίζουμε πέδιλα ναι, ναι. Α, ωραία. Με Λάς κάλτσα. Με κάλτσα επειδή είναι τη και επειδή οφείλουμε. Είναι... Α, είναι οδηγία, Στα αντίμετρα ναι. είναι κάλτσα το καλτσοπέδιλο. <laughs> Φέτο με... έχει καλτσοπέδιλο. Μάλιστα, ναι. Ε, προ... ε, να, να Ειδική κάλτσα όμω και για διχαλωτό. Που, Α, είναι που, έχει, είναι. που έχει την τρύπα για να μπαίνει η κάλτσα Τώρα διχάλα. Που ακούει κάποιο έμπορας κάποιο επενδυτής Έλαξε συνέχεια. Αυτά είναι τα ΕΣΠΑ. κάνει αυτή. Κι όμω ένα άλλο με έσπα ή χωρί, α πούμε, δεν θυμάμαι. Έκανε το φλιτζάνι από ίντερνετ. Να σου λέει το φλιτζάνι ναι. από ίντερνετ. Ναι, εσπαθώ. Βγάζει, νομίζω, φωτογραφία το φλιτζάνι σου, όπω έχει πει τον καφέ. Ακούω τι σκέφτηκε τώρα, ο, ο Θεό. Και το στέλνει φωτογραφία στην καφετζού, τάδε. Αυτό μια χαρά το σκέφτηκε. Πόσε χιλιάδε θα βγάζουν φωτογραφίε. Αν είναι 50 ευρώ <laughs> να σου λέει τον καφέ, μια χαρά. Και το βλέπει, λέει η τάδε. Γιατί διαλέξει και καφετζού. Γιατί ο άνθρωπο δεν είναι τυχαίο. Έχει πέντε επιλογέ καφετζού. Δεν είναι μακριά από το διαλέγει αστρολόγο που θα πάει στη Μύρια και ο Τζόσουα. Γιατί να μην πει το Και Ναι, αλλά η Μύρια είμαι από μακριά. Τώρα εκεί στη φωτογραφία θα είναι καλή λήψη. Θα φαίνεται όλο το κατακάθι του καφέ. Υπάρχουν θέματα Ο φωτισμό δεν μπορεί να φωτίσει μια σκιά, δηλαδή το χ πρόσωπο που θε εσύ στη ζωή σου να ξέρει. Μπορεί να το φωτίσει το flash παραπάνω του τηλεφώνου mm. να έχουμε θέμα να σου πει λάθο πρόσωπο. Εντάξει. Έτσι ανοίγει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπει ένα σύννεφο, κουνά ένα πενιντάρι φεύγει το σύννεφο. Αυτό είναι. Φτιάχνει Θέλει διαφήμιση. Καφέ με πασόκ, καφέ με σύριζα. Μάλλον πρόβλεψη. Καφέ με πασόκ και πρόβλεψη καφέ με σύριζα. Οι συνταξιούχοι. Ε, ποια είναι η διαφορά. Το ένα ηλεκτρονικό, το άλλο πήγαινε. Ναι, ναι. Είχι, Ενώ τώρα yeah. δεν έχει. Τα κάνει όλα από το σπίτι. Μα έχουν το, το ανθρώπινο στοιχείο έτσι. Απομονωμένοι από... αυτό... Αυτό, αυτό είναι το χειρότερο του καπιταλισμού. Yeah. Ότι αποξενωνόμαστε. Δεν έχει δουλειά. Που σημαίνει δεν βγαίνει το πρωί από το σπίτι, δεν μπαίνει ένα μέσο μεταφορά, δεν πα σε ένα εργασιακό χώρο, που είναι 30 Κάθεσαι μόνο σου και. Βγάζει ένα συμπέρασμα μόνο. Αυτά είναι θέματα πρέπει να τα Και δεν θέλω να και κανεί το λεωφορείο. Δηλαδή, ούτε σεξ άρα. Ε, και ήθελα να καταλήξω. Ναι. Σεξ είναι αυτό για σένα. Τι θα... άλλο. <laughs> τι, τι άλλο, ναι. <laughs> Έχει ένα δίκιο. <laughs> τι άλλο μπορεί να είναι Μνημόνιο έχουμε. Τι άλλο, Μνημόνιο έχουμε. Έχεις <laughs> απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι έχουν ένα σεξ μόνιμο. Γιατί εκτό τη λιτότητα που φεύγει, ένα άλλο που παίζει έτσι, είχε αρχίσει και εφόσον παίζει θα γίνει. Και το έθεσε και ο Σόιμπλε με το δικό του τρόπο. Άρα θα γίνει. Είναι ότι πρέπει να περικοπούν τώρα οι συντάξει ή πρέπει να περικοπούν οι κύριε συντάξει, όχι όλα αυτά που κάνανε μετά. Εκά. Δεν φτάνουν όλα αυτά που κάνανε. Και τα έκανε ο με τέτοιο πάθο, για να μην έχουμε άλλη συζήτηση. Ούτε αυτό θέλω. Πριν στεγνώσει το μελάνι, τρει μήνε, τέσσερι μετά, ξαναρχίσαμε, πρέπει να κόψουμε. Φέρνουμε το σεξ στην τρίτη ηλικία. Τι θε, τι δεν καταλαβαίνει. Όχι, εγώ το λέω για καλό. το Είπα, κάτι Είπα εγώ κάτι κακό. Το έκανα τη διαπίστωση. Έμοιασε κριτική. Λοιπόν. Έμοιασε κριτική. Ο... Δεν ήταν ευχάριστο. Οπότε. Πάμε να θυμηθούμε τι κάνουν συνταξιούχοι και τι τους κάνουν τους συνταξιούχου. Και σήμερα, με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τηρούμε μία βασική μα δέσμευση. Να προχωρήσουμε σε αυτή την αναγκαία μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό σύστημα, χωρί να μειώσουμε ούτε ένα ευρώ κύριε συντάξει. Μεγάλη σύνταξη θα την κόψουν οι κάλπε, θα περάσουμε μια χαρά yeah. Και τα δάνεια που πληρώνουμε των παιδιών μα, ποιο θα τα πληρώσει. Και χωρί να επιβαρύνουμε για 13η συνεχή φορά τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Γιατί, ρε, παιδιά. Γιατί. Δεν είναι πληρωμένα όλα αυτά. Η κυβέρνηση δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κυρίε και επικουρικές στι συντάξει. Εγώ περιμένω να μου την κόψει όλοι. Mm -hmm. Όλοι δηλαδή, δεν έχω στο μυαλό μου να δω πού θα πάω, να κουμπόβω λίγο καναμάγου και τέτοια να βρω. Σκέψτε δηλαδή το χειρότερο. Ναι, μα αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση και διαβερώνω του Έλληνε πολίτε και σελίδες, τι Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κόψιμο μισθών, συντάξεων κλπ. Πληρφορείτε με το ποδήλατο. Γιατί και με το ποδήλατο. Γιατί δεν μπορώ να βάλω ζωή. Μόνο σε μια ανάγκη θα πάω κάπου. Και πόσο χρόνο είστε, 77. Και πόσα χρόνια δουλέψατε, 50. Δεν πρόκειται να κόψουμε καθόλου από τι συντάξει. Τι θέλω να κάνετε, Δηλαδή, Αν μα πεθάνε τελείω. Δουλέψαμε τόσα χρόνια, μα κρατάγανε κρατήσει ή καμίκα. Τώρα που πληρώσαμε τι κρατήσει μα για να πάρουμε τη συντάξει, μα τα παίρνουν. Συγγνώμη, συγγνώμη. συγγνώμη, συγγνώμη Είσαι τώρα. Οι συντάξει θα κοπούν το 2017. Όχι, βέβαια. Αύριο το πρωί δεν ξέρει τι. Πάει, που πούμε, να πάρει σύνταξη και δεν ξέρει τι θα πάρει. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Δεν κόβεται ούτε ένα ευρώ από τι συντάξει του. Και αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση τη διαπραγματευτικής προσπάθεια που κάναμε. Μαζί τα πληρώναμε τα κερατά. Όποια κερατά έρχεται και τα πάνω, κερατά, συντάξει, συντάξει, συντάξει. Η αγανάκτηση των συνταξιούγων και οι δηλώσει ότι δεν θα πειραχτούν. Είστε οι επόμενοι, το ξέρετε. Έχουν ξεκληριστεί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε. Επιχειρηματίε. Μικρομαγαζάτο, του λέω και επιχειρηματίε. Γιατί ναι, έτσι κι αλλιώ πλούσιο στην Ελλάδα είναι ο οποίος έχει πάνω από 20 εισόδημα και επιχειρηματίες είναι ο οποίο έχει πάνω από 30 χιλιάρικα εισόδημα. Οπότε εφοπλιστέ και τέτοιοι δεν αγγίζονται. Αυτό είναι επιχειρηματία, Ναι, πιθανό καπι, και αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε τώρα έχει έρθει η σειρά των συνταξιούχων. Ξεκλήρισαμε όλου του μεσαίου και του ενδιάμεσου. Ξα... Μάλλον ξανά ήρθε η σειρά των συνταξιούχων. Είχε έρθει επί Παπανδρέου, είχε έρθει επί Σαμάρα, ήρθε επί λίγο εκεί μετά τα ΕΚΑΣ, κάτι ισορροπίε που θα έφερνε το σύστημα κτλ. Ναι, τώρα αλλά... ξαναέρχεται η σειρά των συνταξιούχων. Ετοιμαστείτε. Φάτε ό,τι φάτε. Πρέπει να το γιατί... λέμε και σωστά, να είμαστε κομματάκι να αντικειμενικοί. Τα Χριστούγεννα ποιο πήρε τα κάτι τρίτη, εγώ. Α, Πήρε 13η, ενώ... Πήρες κερατά. <laughs> <Από> το... <laughs> τέτοιο θα σας Για την Για να έχει να πληρώνεις Για όλη να τη να χρονιά πληρώνεις. μείωση. Φέρεξη εκεί τώρα. La Λα Land. -λα Έχουμε και Όσκαρ την Κυριακή. Ναι, γκοστού. Ξανα είναι πάλι υποψήφιος νομίζω. Ο Αστακός, ναι. Όχι ρε. Ο, ο πρώτος μνημονιακός ρόλος είναι ελπίζω να δω. Κάθε χρονιά <στιμένα> το. Στη είναι, δεν ξέρω. Έχουμε το Λάνθιμο και το που θα πάνε εκεί. Καλή πιτυχή, με τον Αστακό, έτσι, πολύ ωραία ωραία και, και, και τη Δάφνη, βράβο που είναι η και μου στους Kai. Ήμας Η Δάφνη Ματζιά, και... από, από τότε. Κυματέ. Ήταν έφυγε κάποια στιγμή τα... λοιπόν όποιο φεύγει από τη χώρα, κάτι μπορεί <laughs> να κάνει έφυγε η Δάφνη κάποια στιγμή Α, πρέπει να πάμε όσο κάπου άλλο να κάνουμε κάτι ε, Πάμε Έχω να φύγουμε από εδώ και βλέπουμε Κάτι ευκαιρία στη Ζάμπια ναι. Πάμε εκεί και τρα, ίσως έρθει και το Όσκα Έχει φθηνό ένα διαράκι, θα δούμε Μ, Όχι όσο τα πετράλωνα λάθο, όχι όσο τα σεπόλια ναι. Γιατί έχουν πέσει τιμές, κάτι 10.000 έχουν τα διαμερίσματα Με το La La Land που είναι υποψήφιο για πολλά Σας αποχαιρετούμε, πάει στο μαγαζίνο Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας I hear The rhythms in the canyons that'll never fade away and The ballads in the barrooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no When my money is running low dusty Mike and are all I need And someday as I sing the song A small town kid'll come along